Έλα ρε φιλαράκι μου, καλό. Καλώς στα δ**διά μα. <laughs> Κι εγώ σ' αγαπάω, ρε καθήκη. Κι εγώ σ' αγαπάω, να σου πω. Έχω ετοιμάσει το γουρουνάκι, ξεκινάω το βραντάκι πουθάκι δροσιά και σε τρεις-τέσσερις μέρες θα έχω φτάσει καβάλα. Γιατί πρέπει Εκεί μέρο δεν μου είπε ότι δεν έχει εισιτήρια αλλά μου κέλα την κόρη μου να μου κλείσει εισιτήριο και μου κύριε συμμετάσχει στην καβάλα γιατί δεν μου είπε ότι δεν έχει στήριο εδώ κάτω. Τι δεν έχει εστήριο ρε; Δεν έχει, αυτό μου λέει από το φεστιβικό, δεν μπορεί να κλείσει ειστήρια αλλά <laughs> πάλι καλά που με πήρε τηλέφωνο. Όχι, όχι είναι... αλλά μπορείς να έρθει, είναι δωρεάν. Ναι, πολύ μου, αλλά εγώ δεν το ξέρω τι λέω. Όχι, τη λέω από έχει εισιτήριο. <laughs> Ε, δε εντάξει, τόπα. Δεν θα ξέρω ρε, τι λέτε τα κομπιούτε δε... για αρχή. Είναι για συμμετοχή, άμα θες δίνεις προ... προαιρετικά 5 ευρώ Ναι αγάπη μου, ναι εντάξει Για ενίσχυση Βέλα, δεν, είναι. δεν είχα... Είπα, μην η ρίζα μας να πούμε και ψάχνουμε και άλλα. Να σου πω: ε, Επιτυχία η αστυνομία, έτσι. Από επιτυχία σε επιτυχία, όχι επιτυχία απλά. Συγχαρητήρια σημαντικά στι ομάδε ασφάλεια αττικής που συνεχίζουν τι επιτυχίε σε πολύ διαφορετικά αντικείμενα και τομεί. Δεν χορτέρ με τι επιτυχίε. Πε μου, πώ συμβαίνει πάντα σε αυτό το φουμπάκι. Πάμε το Μισελ, το βραβευμένο. Θυμάσαι τη βράβευση από το FBI, έτσι. Ε, βέβαια, Αντίμπολο, γι' αυτό και ο Έλλην Κλουζό, φίλο στην κυριολεξία.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 Να σου χορεύει η Αποστολή που ήσουν αφού γίνανε τόσο σιδαρακτικά γεγονότα. Περίμενε τέτοια οριμότητα λαού. Α, καλά, η uh, σκόψη καπίστρηση. <σίλω> Βέβαια, ναι, την περίμενα. Ορίμαζαν οι συνθήκε, φαινόταν Ορίμαζαν οι συνθήκε. Έφυγε η αγουρίδα. Από λαό που βλέπει σερβάμβολα άμα και μπάστερ, το περίμενε αυτό. Ναι, αυτό έβραζε, το έβραζε. Ε, σε περίπτωση πάντω που δεν γίνουν όλα αυτά, και να βγουν πίσω. Του καλό, Καλό. Φιλιά στα Ναι. Ε, γεια σα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, θέλω να σα πω: Έψω εισιτήρια και για Αθήνα για για, Άθηνα, για Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά το πήγε έλα, γύρω στα 2,5 εκατοστάρικα. Ποιο πήγαινε έλα, Μωρή. Έλα, Αθήνα. Για να έρθω, είδε Αθήνα ήδε Θεσσαλονίκη, να δω την παράστασή σου. Από που είσαι, Είμαι στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο! Στην Κύπρο! Μωρη, πας καλά. Θα αρχώ από Κύπρο. Κανονίστε να έρθω εγώ στην Κύπρο. Θέλεις, <Και> τελειοξενώ. Τελ Έχω σπίτι. Έχω αμάξι να σε γυρίζω όπου θέλεις. <Και> τελί, τελ, σεξιστικό, σεξιστικό. Μου την πέφτεις. Μη Σε καταγέλνω. Στην Ριμπέστα Έλα Κύπρο. Έλα Κύπρο. Θα φάμε λουλιά Έχει yeah. λούτζα όλοι. Αμέ, ναι, ναι. Και χαλούμε και από όλους. <laughs> θέλω να με <laughs> κρεμάσεις από τους κουτσακωτήρες σου στα σκοινιά. <laughs> Ντάξει, να με κάνεις τελατίνι Τα ρούχα με τα κουτσακοτήρια Με τα κουτσακοτήρια <laughs> Ποιο υπάρχει εγκόμενος Τριο θα κάνουμε, τι διάλο, τέλος πάντων <laughs> Θα το διώξω, έλασαι και θα το διώξω Έλα κανονίστε να έρθω <laughs> Καλα, τέλεια Άντε, γεια Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια Τα σελίνια μονα και διπλά Τα μονολίρα, πεντόλίρα Τζεπούντα Ο πέτσεβέγγις που τάζει στην πούγκα Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Τηλεφωνούμε από την Κουμουντούρου. Στα... Μας. Δεν νομίζω. Ε, Για καλώ σα πειραμείνω. Μηλετοκόπη στην Κουμουνδούρου που γλίτωσε ο παπά μόνο με ένα ειδικό δικαστήριο. Εννοείται. Δηλαδή αυτό αποδεικνύει ότι δεν ήταν λαμόγιο που τάπιασε, ήταν λαμόγιο που του ενορχίστρωσε. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Εννοείται. Όχι αυτό λέω, το πανηγύρι ποιο είναι, ότι βγήκε μαέστρο. Επειδή θέλετε πάλι να κάνετε την προπαγάνδα σα, είμαστε δεν είμαστε τη κουλτούρα. Επειδή ο... μου ρωτά, ο, ο άνθρωπο μπορεί να είναι καθαρό, δεν λέω. Του ενορχίστρωσε. Ο άνθρωπο είναι κουλτούρας, μbravo, της όχι μπράβο. Μουσική κουλτούρα. Μπράβο στον Ικολιό. Ενορχιστρωτή παπά. Κόφτε τη <σομιώ> μαλακία επιτέλου και την προπαγάνδα. Everyday μαλακία <σομιώ> δεν γίνεται. Everyday every μαλακία. <σομιώ> δεν είναι κατάσταση αυτή. Εμεί εντωμεταξύ σα πήραμε για να σα πούμε τι ωραία ημερίδα που είναι ο ριζοσπάστης Και <σομιώ> να σα <σομιώ> ευχηθούμε <σομιώ> και <σομιώ> χριστιανικά χρόνια πολλά. Αϊσταδιάρο, κολοκύφικο! Εκτέλεση θέλετε! Κάρα, Εκτέλεση θέλετε! Όχι, Κωσοσοφοκούτη! Όχι, εκτέλεση, φίλε. Εκτέλεση είχε η συντρόφισσα. Τελικά, τι θα κάνουμε με τα μέτρα? Με τα μέτρα. Θα πιάσουμε κανένα ψηρικά ανεβολία, θα τον στο ξύλο, να τον εμβολιάσουμε, να του πάρουμε την κάρτα. Άλε! λε! Σε τι? Μαρκά! Θέλω να βρέπει την ευκαιρία σε κάθε κρίση. Αυτό, μαρκά! Δεν το είχα σκεφτεί η αλήθεια Εμείς έχουμε ήδη πιάσει 2 Είμαστε πίσω στην κουμουδούρου ρε φίλε ε, Δεν το είχα σκεφτεί, μπορούμε να τους πιάνουμε Μα να τους Ναι, ρε, Κάρτες είναι αυτές πού. Πω, έγινε άτε... από κάτω σε μια συναυλία του Mad Clip Της Φουρέιρα, κάπου που έχει πιτσιρικάκια Μα είναι της να θέλει να Θα δει και τη Φουρέιρα που είναι ωραία γκόμενα, πιάνει και 10 πιτσυρικάκια. Τα χώνει το εμβόλιο, το παίζει γονέα και καλά. Γονέα Α. Ε. Όχι ρε, είσαι καλά, δεν καταλαβαίνει. Του στάζει από τα 150 που και... θα του δώσει στα 50, τίποτα. Μετά κλωτσά, παίρνει το τέτοιο και φεύγει. Ρε ο πιστοδρομικέ, άμα πάνε στη Φουρέιρα θα έχουν την κάρτα μαζί του. Πιάνει 10 πιτσυρικάκια με την κάρτα και του την κλέβει. Πριν μπουν στη Φουρέιρα. Όλα εγώ ρε, έστω. Πριν ε. μπουν στη Φουρέιρα. Σωστό, σωστό. Γιατί η πιάνεται στα αυτά του πολιτισμού, στι δράσει του πολιτισμού. Τι θέλει, ε, ε. Έλα, Να σου πω χαρούλι, θέλει. Σου <ΣΠΠΠ> μιλώ και κόκκινιζη. Τι να φανταστώ. Ε, κάτι είναι έτσι πιο άω. Μίλτο Πασχαλίδη, που ξέρω και μια φανατική. Φάνη εκεί πέρα. Μίλτο, μίλτο. Ναι, ναι, ναι. Μίλτο. Ένα χπουργήνη στη μοροχή τη ερημιά. για μένα να πάς να δεν να πας na να... پولیس πουλήσεις... εκεί πέρα μπά, δεν αυτοί είναι με το να Άχ, μου. Δεν μου τι τελειώνει. πάμε το α κατάλαβα να Και αν θέλει μια παραγγελία για την Παρασκευή, βάλτε τα σγουρά μαλλιά. Έτσι, να αλαφρύνει κάπω η ψυχούλα μα με όλα αυτά που μα βρίσκουν. Τέλει hey, να είσαι καλά. Αγαπώ, σα αγαπούσα πάντοτε και τώρα. Η δολιά μου η καρδιά στεναζίζει και πονά. Σα αγαπούσα πάντοτε και τώρα. Η δολιά μου η καρδιά στενάζει και πονά. Επειδή είσαστε εδώ το Σάββατο στο ο... ο... πάρκο Κράκαρη, στον πολυχώρο στα λοιπάσματα. Πάρκο Κράκαρη λέγεται. Αμέ. Τέλεια. Λοιπόν, ακούσατε. Το Σάββατο στα λοιπάσματα στο προφεστιβαλικό της ΚΝΕ. 10:30 και μισή το βράδυ παίζω. Πάρκο κράκαρι, πολύχωρος λοιπάσματα δραπετσών. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. για να μην σου κάνω παράπονα να εδώ, θέλω να μου πω κάτι την Παρασκευή. Για να δούμε. Θέλω πρώτα να βάλει τον Μπαφίλαρο, να λέει ο Χατζηδάκης, την πορεία να ακούγεται ο Χατζηδάκης να λέει το οπτάωρο και τέλος ο Ψωμιάδης να λέει πα, πα Το φάγε. Ο Γιακουμάτος το λέει αυτό. Yeah. Ο κουμάτω το λέγαι. Κύριε Υπουργέ. Ζηθά αυτή. Να ξεκαθαρίσω. Καταργείται το 8 το, το φάγε. Δεν ε, θα πληρώνονται οι περορίε. Το, το φάγε. Ποιο. Το Οκτάβρο. Δεν πάτε στο διάλογο. Να σου πω. Ποια πριν από πέντε μήνε θυμήθηκε το τηλεφώνημα του Αντρέα Καλημέρα σα από το γραφείο Ναι, <Κυρίζει> ναι, <Κυρίζει> Μετά την κλοπή του πίνακα του Πικάσο το 12. Αυτή ένα μηδέν. Εγώ ένα μηδέν. Ναι μορυψονά, να το ξέρω τι εσύ. Λοιπόν, να κόψει το σου και να το ξαναβάλεις. Θα το βάλω την Παρασκευή. Λύσταξε. Με ποια φορμή το έχεις θυμηθεί τότε όμω. Με τα εγγένεια τη. Αντί Σωστό, σωστό. Δυναφορμή. Πώς κόλλησε, με, έχεις... τα εγγένια, είδες. Πώς κόλλησε με τα εγγένεια Πώ κόλλησε με τα εγγένεια και η έβρεση Εγώ λέω Κοίτα να για χειροκορτάμε και για τον Πικάσο. Εννοείται. Ναι. Και κυρίως για το πώς παρουσίασαν τον το, το πίνακα. Κυρίως. Και πώς τον έπιαζαν και πώς δεν έσπασαν. Πώς...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 Ότι σχετικά με αυτό το θέμα, εδώ δεν έχει μιλήσει κανένα στο γραφείο, θα απευθυνθείτε στον αρχηγό 69.2. Σας είπε ο κ. Παπουτσίος να πάρουμε εκεί. Κάθε... Αν θέλετε κάτι, σχετικά στις υπηρεσίες είναι υπηρεσιακό το θέμα, δεν υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Εντάξει, έγινε. Να είστε yeah. καλά. Ναι, καλημέρα σας.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 Βλέπουμε έναν άντρα ψαρωμάλη με κοστούμι και δερμάτινα γκάντια να μπαίνει μέσα ναι. και ξεχωρίζει από την κάμερα την απέναντι ότι έχει έντονο βλέμα. Περιφέρεται στην αίθουσα, κοντοστέκεται μπροστά στον πίνακα και κοιτάζει το γυναικείο κεφάλι του Πικάσο πριν το λιστέψει. Το κοιτάζει στα μάτια, έχει και ο πίνακα έντονο βλέμμα. Δεν ξέρω. Είχαμε και μια αιαμίτισα δίπλα, αλλά δεν την προτίμησα, Πήρε την άλλη του Πικάσο. Μπέσαμε σε... το ένα τηλέφωνο. 2 11 205. Υποψιαζόμαστε από την εικόνα που βλέπουμε απέναντι ναι. ότι είναι ο ληστή με το ρίμελ. Από το έντονο βλέμμα.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 Δεν ξέρω, δηλαδή. Θα επικοινωνήσω μήπως... θα σα πάρω τηλέφωνα. Το Εγώ του Πασόκμπο ήταν, δεν ξέρω. Γι' αυτό δεν θέλαμε να ανακατευτούμε εμεί. Να περιμένετε, θα σα πάρω τηλέφωνα. Εντάξει, εντάξει. Να είστε καλά. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Το τραγούδι Στάλινγκαντ. Α, σκληρό. Σκληρό, ναι, μ' αρέσει. Με τσιτώνει, με ξητάρι, με. Εντάξει, μου το βάλω. Αργιά. Θέλω να την καρέκλα. Φυλάκια. Yeah. Prove lașai io desiste la città. Γεια σου Νικολάρισα Γεια παρακαλιά για την Παρασκευή, γίνεται Δώσε Το τηλεοπτικό κρεβάτι Ποιο, την Παρτούζα Ναι Οκ Ευχαριστώ Ελα γεια Γεια Ε, έλα να γυρίσεις από εδώ Είναι για όλους μας όλα αυτά πολύ γεννούργια Ένα Ένα Θα τον παίξω και εγώ Και έρχεται αυτός ο μαύρο κόρακα Ελα τώρα Θα πρέπει να μου πείτε σε τι ακριβώ θα υποφεληθώ και εγώ. Αχ, κολλάω. λιγάκι. Τελείωσε και στεναχωρέτηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Ωστόσο την Παρασκευή βάλευρε τον κύριο Πατελή, σε παρακαλώ πολύ. Έτσι με άνθρωπε, κύριε Έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί, μοντέρνα, έπιπλα, έγχρωμη τυβή, τροστροφή, νευματική, μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, και φανελιά. Δεν μπορούσα να σε πετύχω έτσι που έλεγε ότι το κύριο Βασίλη και ε, είναι άνοστη η φίλμη, έλεγε εκπομπή χωρίς αυτό. Έχουν καταλάβει ο Αποστόλη ότι είναι πολιτική με μηνύματα η εκπομπή και χτίζει κάτι το οποίο πρέπει οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι παίρνουν και δίνουν για αυτό το πράγμα. Έτσι να, να ξυπνήσουν λίγο. Ο Αποστόλη για την Παρασκευή Παραγγελιά θέλω αυτό να πουν, η βλακή αυτή που είπε είναι χωρίς ο μελέτα, χωρίς, χωρίς αυτή, χωρίς αυτή, χωρίς μούλεζε φίλε η χωρίς κ. Βασίλη είναι ο χωρίς ο κι εσείς Βασίλης πού είναι ρε. τρώγεται πάντως και χωρίς ευγά ο Μελέτα θέλω να πω μπορεί να βάλεις Λε, κάτι α... άλλο που τα δένει τρώμε και φίδια και, μα... και Βασίλης μου έχω χάσει Λε. τα ίχνη του δεν ξέρω μπορεί να τα κακάρωσε. Ξέρω εγώ, κορονοϊό είχαμε. Μπορεί να το βρήκανε σε κατσαρίδα, αν άσκελα, με τα πάνω. Ε, έχει το διάλογο πλέον, τέτοια πράγματα. Τώρα μιλάω σοβαρά ή δεν ξέρει όντω. Ε, δεν ξέρω, δεν έχει κατσαρίδες η πάτρα. Είπαμε, ήρθε ο κομμουνιστή ο δήμαρχο, δεν μπορεί να μην έχει κατσαρίδα, αλλιώ και τι κατσαρίδε. Πε τι θέλω την Παρασκευή, θέλω αφιέρωμα για τους πρόσφυγε, πρόσεξε. Ή το imagine του John Lennon Στην προσφυγή του Γιώργου Νταλάρα. αφιερωμένο στου πρόσφυγε. Ευχαριστώ πολύ. Πέτρα, χώμα, να Και βάλε και πολύ ποτπορεί τρελοπον, έτσι. Τέλος ο πόνος στη μέση, τελοπον. Η hey! διαχρονικών για όσου έχουνε προβλήματα φίλε και φίλοι, με μικούς πόνους. Hey! Πάμε όμως στο στομακικό. Το στομακικό είναι εξαιρετικό προϊόν παιδιά. Hey! Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Με το εντερικό λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε Μόνο, μόνο κρατηθείτε 29 ευρώ hey! Οι αυτοκατορικό φίλες και φίλοι Για όσες έχουνε, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα Ή hey! βυζαντινών, ούτε κοροναϊού, ούτε ιούσης γρήπης, τίποτα από όλα αυτά Και hey! έχω επιχειρήσει. αλλά ξέρω ένα πράγμα, για το θυμάστε Η υγεία δεν είναι επιχείρηση Έλα Αποστολή Έλα Τι κάνεις δε καλά Καλά εσύ Ωραία καλά Λοιπόν ένα τραγούδι για την επόμενη Παρασκήμη Έχει φύγει το παιδί από Θέμο Σκανδάμι το, το γράψες τα τέντια σου Όχι το έγραψα κάπου Πατησίων 31 Και στουρνάρι 100 Παραχώδης 15 Τσιμισκή 18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 παραγγελία για την Παρασκευή. Λοιπόν, θα βάλει εκείνο το ηχητικό που έχετε φτιάξει με τα Σαρδάμ του, ένα-ένα σημεί είχε μετά από μαζί. Ναι. Όλα, το μακέτο, τι και τα λοιπά. Θα βάλει σύμπρα αυτή η γνώση του. Ναι, ναι. Το στρέφεται καρπού Καμητσοτάκη, όποια θέση αποδέθηκα τα κάνω κατά προτίμηση. Okay. Ένα ό, ό, όλοι μαζί, ενωμένοι, και ένα τέτοιο. Έγινε, okay. Έτσι είναι εθνωτικό. Έλα γινά. 8 κιλά δογέφυρες, 63 χιλιόμετρα παλάπλευλο οδικό δίκτυο. Ε, ό, ό, όταν είμαι υπουργός της θυμάμαι ότι υπέγραφα ένα στίβο χαρτιών κάθε μέρα. Μας έλεγαν για χρόνια...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 Ταυτόχρονα, μια νέα αυτοπεποίθηση. Ακουρτα, ακουρτα, ακουρτα, θέλω να μου βάλει σε αυτό που είχε βάλει ο Θήμε για το συνέδριο του Κουκουέ, που μίλαγε ο Βελουχιό τη και όλη την ιστορία. Και θέλω να μου κλείσει με το τραγούδι λίγο ακόμα, να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Ατέρφια, Έλληνε και Ελληνίδε της Λαμία και όλη τη περιοχή, από του Γενικού Στρατηγίου του Ελλά, σα φέρνω του πιο θερμού χαιρετισμού. Σκυρίδη